μουσικού σου, παραδείσου του μουσικού σου, παραδείσου Κυριακάτικοι επισκέπτες Κάθε Κυριακή 6 με 8, το βραδάκι Ο Χάρης Σαρώνης υποδέχεται νέους δημιουργούς μουσικούς, ποιητές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 σε Κυριακή, 6 με 8. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Music Heaven Radio Είναι ο Χάρης Αρώνης, είναι η οι Κυριακάτοικοι επισκέπτες και έχω τη μεγάλη χαρά να έχω δίπλα μου, τον Χοβανέ, αλλά στον λέμε Γιάννη μπερμέρια. Γιάννη. <laughs> καλησπέρα χάρη, καλησπέρα και σα ακροατέ και τον Καλησπέρα σε όλου σα. Γεια σου, Στήμον, Θανάση πάνω, τρελάκια, γεια σου Σοφία, <laughs> γεια σα και όλοι εσένα που είσαστε συντονισμένοι εδώ στο Music Heaven Radio. Απόψε για ένα δίωρο Ο Γιάννης που είναι δίπλα μου Θα μας παρουσιάσει Το φρέσκο του CD Έτσι δεν είναι, είναι πόσους... Πρέπει να είναι γύρω στους έξι μήνες που μήνε. Έχει χρονολογία Δηλαδή κυκλοφορία του 2012 Ακλώς. Αλλά ε, και λόγω του, του είδους του Που δεν είναι από τα ε, Από τους δίσκους που ξέρεις Τους πιάνουν τα ραδιόφωνα και τους πλακώνουν Με την έννοια ότι είναι ε, τίποτα ποπάκια, τίποτα τέτοια πράγματα ε, οι έξι μήνες είναι ένας ε, λίγος χρόνος Ναι, πιστεύω είναι αρκετά λίγος ο χρόνος για να πούμε ότι ξέρω εγώ μπορεί yeah. να είναι από τις δουλειές οι οποίες ε, ε, όσο περνάει ο καιρός ε, οριμάζουν έχει, έχει αργή πορεία <laughs> <laughs> αλλά, αλλά σίγουρα ε, είναι τέτοια η μουσική τα λέω αυτά γιατί έχω πάρει ιδέα εγώ από ένα-δυο κομμάτια ε, που έχει δημοσιεύσει ο Γιάννης Σοπερβέριαν στο YouTube αλλά σήμερα μαζί και εγώ με τους ακροατές θα κάνω την ολοκληρωμένη ακρόαση αυτού του CD <coughs> ε, ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα από του φίλους μας εδώ από το δωμάτιο επικοινωνία. Καλή εκπομπή, καλησπέρα Γιάννη, καλό τρέξτε το το CD. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, ε, το CD έχει τίτλο... Whispers of the soul της ψυχής, δηλαδή. είναι ε, ένας τίτλος που μου τον ε, έδωσε η FM Records <laughs> ήταν η ιδέα της FM Records η FM Records μάλιστα που κατά σύμπτωση είναι και χορηγός του τρίτου διαγωνισμού του Music Heaven κάνει το site μας oh, yeah. ένα ε, διαγωνισμό τραγουδιού στο οποίο υπάρχουν κάποια έπαθλα κάποια δωράκια από την FM Records όσου διακριθούν ήθελα να σε ρωτήσω αν και είναι ευνόητο ε, γιατί ακούγοντας ψίθυροι ψυχής ε, καταλαβαίνεις το νόημά του ε, αλλά ήθελα να συζητήσουμε λίγο για αυτή την ψυχή γιατί για μένα η γνώμη μου είναι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα ειδικά τώρα με την κρίση με τις δυσκολίες όλες αυτές ότι αν δεν υπάρχει ψυχή σε κάποια καινούρια κυκλοφορία το ότι καλύτερα κάτσες σπίτι σου καλύτερα μην κάνεις τίποτα Πιστεύει ότι η εποχή ευνοεί τις καταθέσει ψυχής στα πράγματα που βγαίνουν από την καρδιά και που ειδικά λένε αλήθεια ειδικά αυτή την εποχή ναι και εγώ προσωπικά λεπίσω, να έχω βάλει μια ψυχή μας δεν ξέρω αυτά το κρίνει ο αλλά αυτό προσπάθησα δεν ξέρω αν πετύχα είναι απέναντί μου και τον κοιτάζω στα μάτια ε, Καταλαβαίνει ότι ε, έχεις έναν δημιουργό που το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι ο κομπασμός και αυτή η σεμεινότητα για μένα τουλάχιστον δείχνει ότι υπάρχει ψυχή και αυτό Ας το διαπιστώσετε και μόνοι σας Θα ξεκινήσουμε με το ταξίδι μας Είναι ένα ταξίδι Whispers of the soul Δέκα σταθμών Πρώτος σταθμός είναι το κομμάτι In a wink In a wink of my eye Μέσα σε ένα ανοιγό κλίμα του έτσι; α... ε. Ναι α... ακριβώς Το λέει η καλή μου φίλη η Βάνοβα Η οποία ήταν η πρώτη της δουλειά Και ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στη δισκογραφία Ναι Λοιπόν για να ακούσουμε αυτό το κομμάτι και θα κάτσουμε εδώ με τον Γιάννη Τουμπερπέρη να συζητήσουμε τις ιστορίες που υπάρχουν πίσω από τα τραγούδια αλλά κύρια η μουσική είναι αυτή που θα μιλήσει. Δυναμώστε τα ηχεία σας και ακούστε το In a Wing of Night". με τον Γιάννη το ε, ήδη ακούσαμε το πρώτο κομμάτι του δίσκου του, είναι Wink of an Eye. Αυτό ε, το κομμάτι ήταν ξενόγλωσσο, αλλά νομίζω Γιάννη ότι δεν είναι όλα τα κομμάτια ε, στα τα, εφ, τα εφτά κομμάτια mm -hmm. χάρη είναι ξενόγλωσά στα αγγλικά και τρία κομμάτια είναι στα ελληνικά. Ε, να πω ότι ίσως να μην ήταν καλή επιλογή μου να Μερικά να είναι ελληνικά και μερικά να είναι εγκλικά, αλλά. Ε, το λε. Ε, ε, ε, δεν ξέρω. Ε, δεν συμφωνώ. Ε, να πω Εγώ πώς. δεν έχω πρόβλημα προσωπικά. Πέρασε πράγμα. Άρα, εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό έγινε επειδή ήταν φυσιολογικό να γίνει. Τι εννοώ. Είναι άλλο πράγμα να λε: Θα κάνω ένα <coughs> στα γιατί έχω τον τάδε να το σπρώξει εκεί και θα πιάσουμε αυτού. Δηλαδή να σκέφτεσαι έτσι περίεργα και πονηρά. Κι είναι άλλο. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε. Ναι, ίσω. Ε, φυσιολογικά έτσι μου βγήκε ε... για να πούμε και στον κόσμο ότι και ο Γιάννη έχει ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Δηλαδή τα αγγλικά δεν είναι κάτι σαν δεύτερη γλώσσα, είναι ουσιαστικά. Ε, νομίζω η επιλογή τη γλώσσα της γλώσσας ήρθε από, την, από το στυλ τη μελωδίας και Οπότε διάλεξα ότι κατά τη γνώμη μου ότι σε αυτό το κομμάτι ταιριάζει η αγγλική γλώσσα και στα άλλα ταιριάζει η ελληνική, Οπότε. Αυτή ήταν η επιλογή μου και αυτό είναι πιστεύοντας μία... ότι ταιριάζει καλύτερα στη μουσική και τώρα με αυτό που μου λες σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει ένα τραγούδι ξένο ε, το οποίο αν κάτσουμε και το ε, του βάλουμε ελληνικά θα ξενερώσει λέει δηλαδή, αυτό που λες δηλαδή έχει νόημα mm -hmm. ότι σε μερικές μελωδίες και μερικά στυλ mm -hmm. μουσικής η, η γλώσσα έχει ένα τέριασμα. Πες, είναι... Ναι, αλλά πιστεύω ότι σε Αμερικά αν βάζαμε, όπως είπες, ελληνικά λόγια σε ένα ξένο τραγούδι, μπορεί να είναι ξένο μπορεί να γίνει καλύτερο. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ναι, ανάλογα, <laughs> ανάλογα, Ανάλογα τη μελωδία. <laughs> ανάλογα ναι, ανάλογα ναι, ανάλογα ναι. Ανάλογα. Και, και επίσης και ανάλογα και το... Και του τείχου που θα του βάλει. Ε, δηλαδή, μεταφράζοντα μερικά ξένα τραγούδια, ε, να σου πω, ένα, όταν ήμουν μικρό και ακούγα σκόρπιον, Και τρελανόμουν από τι μελωδίε του. Όταν λίγο μεγάλωσα και σκεφτόμουν στο μυαλό μου τι λένε τα τραγούδια, Ω Αγαπώ και με αγαπά και αυτά. Λέω, Μα αυτό αν το λέγαμε ελληνικά θα γελάγαμε. Ναι, <χει> <χει> σωστά. Αλλά είναι. Οπότε εκεί η γλώσσα σε κάνει να μην το. Ειδικά οι σκόρπιον, κατά τη γνώμη μου ναι. έτσι. Θα, δεν, δεν θα πήγαινε ποτέ η Ελληνική Φλώσσα Αυτό το ναι. είναι heavy metal Οπότε δεν ξέρω, θα ήταν περίεργο να... <laughs> Λοιπόν, πάμε στο σταθμό δεύτερο. Ε, να θυμίσω εγώ στου ακροατέ που μπήκαν τώρα, και αφού καλωσορίσω <coughs> και τη Μέρι Όμικρον τη Θεσσαλονίκη, και τον Στέφανο από τη Σύρο, και την Νία Τσάκ, και όλου του υπόλοιπου ακροατέ μα, ότι έχω τον Γιάννη τον Μπερμπέριαν, ο οποίο μα παρουσιάζει την πρώτη δισκογραφική δουλειά που υπογράφει ω συνθέτη τη Χουγόρ Ολοκληρωμένη. Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Ε, Με τίτλο Whispers of the Soul. Και πάμε στο σταθμό δεύτερο, όπω είπα, το δεύτερο κομμάτι. «I'll believe in you» και είναι ένα από αυτά που έχω ακούσει και μάλιστα το έχω προστάρει και στην αναγγελία της εκπομπής ένα τραγούδι που πιστεύω θα μας πούνε τώρα και οι ακροατές που θα τα ακούσουν του σε κερδίζει αμέσως από το πρώτο άκουσμα έχει μια ατμοσφαιρικότητα πολύ ωραία το ελπίζω, ευχαριστώ τραγουδάει η Ειρήνη η Ειρήνη έχει σπουδάσει φωνή στο δύο αλλά δεν το έκανε ποτέ επάγγελμα θα έπρεπε πιστεύω κατά τη γνώμη μου γιατί αξίζει και είναι μια φωνή κατά τη γνώμη μου πάντα πολύ καλή. Δεν είναι δηλαδή καλλιτέχνη τραγουδίστρια που θα πάμε κάπου να τη δούμε στη δεν στιγμή. Ήθελε, δεν ήθελε να το, να το κάνει επάγγελμα. Παρότι έχει κάνει θα σπουδές. Πρέπει, πρέπει. Έχει, έχει τελείωσει ο δύο και φαίνεται με τον τρόπο που το τραγουδάει το κομμάτι. Τραγουδάει δύο κομμάτια στο δίσκο ε... και από τον τρόπο που το λέει καταλάβει ένας ότι είναι... Είδε Γιάννη περίεργο. Ε. Άλλοι κάνουν ε, καριέρα στα μαγαζιά και, και δεν έχουν καθόλου σπουδέ. Αυτό και, και άλλοι έχουν σπουδέ. αυτό. Ναι, ειδικά με την Ειρήνη, η οποία αποφάσισε να μην ασχοληθεί. Έχει ξαναδισκογραφίσει κάποιο τραγούδι ή σε άλλο χώρο. Είτε Ειρήνη, από ό,τι ξέρω, όχι. έχει όμως κάνει κάποιε. κάποιε συμβολέ, α πούμε, ασ... ναι. Άρα και τη Ειρήνη, όπω και τη Γκαλίνα πριν είναι η πρώτη του παρουσία σε ναι. δίσκο. Με στο δίσκο είναι φίλος μου ο Αλέγκος Οπότε τον ακούσουμε αργότερα Ωραία Προς το παρόν εμείς ακούμε το I'll be living you Από την Ειρήνη Πουτσινά is gonna make me change my mind. Oh, I'll be, be leaving you behind. Love is just another state of Υπότιτλοι AUTHORWAVE πραγματικά κομμάτι το οποίο α, θυμίζει εποχές α, παλιότερες αλλά με ένα πολύ πολύ φρέσκο χρώμα Γιάννη, αυτή είναι η γνώμη μου δηλαδή μου θυμίζει τη συναυλή θα μπορούσε αυτό το κομμάτι ας πούμε να έχει τραγουδηθεί ακόμα και στο Woodstock wow. <laughs> έτσι τόσο <Wow, laughs> wow, δηλαδή, πολύ. <laughs> εννοώ μ, μ, μου φέρνει αυτά τα συναισθήματα α, αυτής της εποχής δεν ξέρω βέβαια δεν δε, δε σου κρύβω ότι δεν μπορούσα να τη λένε στίχη, αν θέλεις να μας δώσεις μια εικόνα περίπου για το από το στίχο <laughs> ναι, ναι. ο στίχος μιλά για κάποιο άτομο μέσα σε μια σχέση δεν έχει σημασίαν σε γυναίκα ο οποίος αποφασίσει να διακόψει να αυτή τη σχέση να βρίσκει τον παλιό του εαυτό και ο οποίος του λέει το δίνει κοράγιο να φύγει από μια σχέση η οποία δεν πάει <laughs> αυτό είναι βασικά η ιδέα του στίχου είναι ε λίγο διαφορετικό από το Πολύ και πολύ αγκουσμένο αγαπάω, με ναι, μην φύγεις, θα ναι. χαθώ Και τα λοιπά Δεν το αντίθετο ε, Εδώ διαβάζω διάφορα μηνύματα Που έρχονται στο δωμάτιο του yeah. ε, Φίλε Γιάννη Ζωγραφίζεις ροκά Είσαι μπαμ και κάνει μπαμ πούμε, ότι, wow. ε, Αν και θυμίζει country λίγο αυτό το κομμάτι Είναι Παρόλα όλα αυτά country. Δείχνει ότι έχεις, μας γράφει Σοφία ρίζε βαθιές στη ροκ είναι έτσι. Ε, πώς λέγεται α... έτσι. Η αγαπημένη μου μουσική είναι η ροκ. Αυτή με έκανε να γίνω μουσικός. Α, ειδικά όταν πρωτοάκουσα τη μουσική των Beatles. Α, μέσα μου είμαι ροκ. Αλλά μπορώ να ακούσω τα πάντα. Ακούω πολλά είδη μουσικής. Δεν ξεχωρίζω είδη μουσικής. Για μένα είναι δύο τα είδη μουσικής. Είναι η καλή μουσική και η κακή μουσική. Μπορώ να ακούσω ροκ, πλασική, οτιδήποτε. Ακόμα και δημοτικό και ακόμα και έχω δεν ξεχωρίζω. Είναι Αλλά σημαντική. η ροκ είναι η αγαπημένη μουσική. Σημαντική κουβέντα αυτή, γιατί πράγματι τα μόνα είδη που υπάρχουν... Γιάννη και εγώ συμφωνώ μαζί σου 100% είναι η καλή και η κακή μουσική. Έτσι. Τώρα... Η μουσική είναι παγκόσμια γνώση. Έτσι. Θα πρέπει να τη ξεχωρίσουμε μόνο σε ποιοτική και όχι η ποιοτική. Ε, κατά τη γνώμη μου. Παρ' όλα αυτά, ε, το, αν επικεντρώσουμε λίγο στο κομμάτι ροκ... Ε, σήμερα πώς βλέπεις τα πράγματα γι' γνώμη ποια είναι ότι είναι ένα είδος το οποίο ε, είναι τόσο κλασικό που θα παραμείνει για πάντα ας πούμε πολλοί λένε ότι σιγά σιγά τα ίδια αρχίζουν και σβήνουν και δίνουν τη θέση του σε άλλα χάρη πιστεύω ε, ότι είναι μένει για πάντα δηλαδή ε, να αναφέρω τους μπίδρες οι οποίοι Σαράντα και χρόνια μετά τη διάρνηση, ήταν ο νούμερο ένα σε πωλήσει. Αυτό με λέει πολλά. Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα θα, θα ακούγεται πάντα. Δηλαδή, μετά από 50 χρόνια πάλι θα ακούγονται οι Beatles. Ό,τι είναι ποιοτικό πιστεύωμένοι. Οι ροκ τώρα, βέβαια, τάξη, υπάρχουν κάποια πράγματα, ειδικά τελευταία τα οποία μ καθόλου, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δεν μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσουν, αλλά. Πάντα υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι προσφέρουν πολύ ωραία δείγματα. Δυστυχώς όμως αυτοί λιγοστεύουν με το χρόνο, mm -hmm. όλο και πιο λίγο. Δεν ξέρω αν φταίει το ίντερνετ, που πλέον ο καλλιτέχνης χάνει κάποια κέρδη από τα downloads που προσφέρει το ίντερνετ. Δεν ξέρω. Έχουμε και αυτή την. Έχουμε και αυτή την, ε, αυτό το πρόβλημα το οποίο. που έχει δύο όψει το νόμισμα. Ξέρεις, από τη μία έχει την ελευθερία ότι δεν έχει ανάγκη μια εταιρεία να σε βρει, να σε προσέξει και μόνο σου το. Καλό, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι η καλή όψη. Αλλά, αλλά υπάρχει και η άλλη όψη. Φαντάσου έναν νέο καλλιτέχνη ο οποίο θέλει να είναι τα λέω το πραγματικά, γράφει ωραία τραγούδια και θέλει να κάνει ένα δύσκολο. Σκέφτεται, που θα πουλήσει αυτό ο δύσκολο. Ή θα το κατεβάσουν έτσι άμα ξέρω από το ίντερνετ οπότε δεν ξέρω είναι... είναι αυτό το ζήτημα είμαστε σε νέες εποχές σε νέους δρόμους πως θα είναι τα πράγματα ήδη έχουν αλλάξει τελείως ήδη έχουν χάσει ε, αυτό που κάναν το ρόλο τους οι δισκογραφικές εταιρείες οπότε πια Περιμένουμε να δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώ θα είναι. σίγουρα θα είναι μέσω του διαδικτύου, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ισορροπήσει η κατάσταση, ε, μια. Ε, έτσι ώστε και ο καλλιτέχνη και ο δημιουργό να μπορεί να. Δεν λέμε να πλουτίσει. Προ να, να, να, να, να, να βγάζει τα έξοδα του. Να βγάζει τα έξοδα του και να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, να, να δείξει το ταλέντο του. Γιατί, Γιατί είναι, είναι κρίμα. Αυτό. Είναι κρίμα κάποιο που έχει ταλέντο να μην ακουστεί κάτι ποιοτικό και να ακούτε πράγματα τα οποία είναι τελείως. Όταν παράδειγμα. ένας καλλιτέχνης, ειδικά ένας δημιουργός που φτιάχνει μουσική στίχους κτλ. δεν έχει τη δυνατότητα να, να κάτσει και να κάνει μια παραγωγή, αξιοπρέπειη και τα λοιπά για οικονομικούς λόγους ε, αυτό είναι ε, μείωση της ελευθερίας του είναι, ουσιαστικά δεν, δεν έχει ελευθερία ο, ο, ο άνθρωπος και Έτσι. ο δημιουργός να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα εμείς προς το παρόν ε, συνεχίζουμε στο τρίτο σταθμό του ταξιδιού μας ακούμε το CD του Γιάννη Μπερμπέριαν Whispers of the Soul και αφού ακούσαμε ε, το In a Wing το I'll Believe in You και πάμε τώρα στο I Can't Believe σωστά I Can't Believe I... Το λέει πάλι η Καλίνα Ιβάνοβα ένα yeah. τραγούδι ε, το οποίο α μην ε, προειδεάσουμε το ύφο του, ας αφήσουμε τους ακροατέ να το ακούσουν και να το ε, ευχαριστούν μόνοι μόνο του. Πολύ καλά. I can believe. με το I Can Believe που ακούσαμε από την ε, Γκαλίνα Ιβάρου. Ιβάρου, ε, Μένει στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, είναι, ναι, ναι. ναι. εδώ έχει γεννηθεί mm -hmm. η Γκαλίνα. Α, έχει γεννηθεί και εδώ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ε, θα μπορούσε ακόμα και ελληνικά φαντάζομαι να τραγουδήσει Φέβαια, ναι. ε, μια χαρά. Ε, στο... Ξέρεις τι θα ήθελα να σε έρωτησω, Γιάννη, επειδή και εγώ το γνωρίζω και όσοι έχουν διαβάσει και την αναγγελία της εκπομπής στο, στο άρθρο εκείνο στο Music Heaven ξέρουν πολύ καλά ότι είσαι ένας <χει> πολύ καλός κιθαρίστας με πολλά πολλά χρόνια προϋπηρεσίας <χει> ε, <χει> είναι το πρώτο βασικό στοιχείο και παράλληλα με αυτό είναι και το στοιχείο του δημιουργού, του ανθρώπου που γράφει στοίχους και μουσική. Είχα <χει> να σε ρωτήσω, επειδή ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που γράφει τραγούδια και μάλιστα δεν είναι και πάντα ο ίδιος. Αλλά συνήθω ο τρόπο που ξεκινά να γράψει ένα τραγούδι, ποιο είναι, θα, φαντάζομαι να πάρει την κιθάρα σου και να βγάλει mm. μια μελωδία και μετά να την τύσσει με το στοίχο. Πώ περίπου πώ. Συνήθω. Συνήθω χάρη είναι ότι θα μου έρθαινε στο μυαλό δύο-τρει νότε, οι οποίε θα τι σημειώσω κάτω. Δύο-τρία μέτρα, τέσσερα μέτρα και θα το αφήσω. Δεν, δεν είμαι κάποιο ο οποίο θα ξεκινήσει κάτι και το τελειώσει μέσα σε. Ξέρω και κάποια άλλη στιγμή μου έρχεται μια άλλη μελωδία τα, και τα σημειώνω όλα κάτω, τα, όλα αυτά τα μικρά κομματάκια. Σε, καθιά, σε, σε πώς... παρτιτούρα, σε παρτιτούρα. Δεν σημαίνει, να μην τα ξεχνάω. Και ξαφνικά, ας πούμε, α, διαλέγω μέσα από όλα αυτά ποια ταιριάζω μεταξύ τους και έτσι, γιατί είναι ένα... Είναι σαν έναν ε, πάζι, έτσι, ένα το Ένα πάζι, το οποίο το ενώνω μεταξύ τους. Δεν μπορώ να, δεν μπορώ να κάτσω να, να τελείωσω ένα κομμάτι, μια ε. ιδέα. Είναι πολλές συνδέσεις μας Και αυτό δεν είναι ε, αυτό Πολύ είναι. ενδιαφέρον Δεν το έχω Ας πούμε εγώ δεν το έχω Δεν σκέφτομαι Ο Keith Richard έλεγε ναι. ότι είναι σαν να σηκώνει το δάχτυλο στον αέρα και είναι, πιάνει μια κεραία στο σύμπαν και του έρχεται αμέσω η μουσική. Αυτό το γράφει σε 2-3 λεπτά ένα κομμάτι του. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είναι, τόσο... ε, είναι νάχι, Γίνεται νομίζει, μετά από πολλή δουλειά. Νομίζω ότι υπερέβαλε, υπερέβαλε λίγο ο γιατί μπορεί να το έχει κάνει μια-δύο φορέ, αλλά δεν σημαίνει ότι γίνεται έτσι, πάντα τώρα έτσι. Τώρα δεν ξέρω πόσο να Έχει τύχει σε όλου μα να γράψουμε ένα τραγούδι μέσα τη βασική μελωδία τουλάχιστον σε 5 λεπτά. Αλλά συνήθως θέλει κόπο και δουλειά και πάρε το καλέμ και χτύπα και σύνήθως, ναι. και... Και, και, να... και να το φτιάξω ακόμα το κομμάτι, πάλι θα κάτσω μετά να το δω σε ποιο σημεία δεν πάει, δεν μ' αρέσει. Η αλλαγή στην αλλαγή το φέρνω σε κάποιο σημείο το οποίο υποφέρεται, <laughs> κατά την γνώμη μου. Ε, συνήθω ε, ολοκληρώνει το μελωδικό κομμάτι και μετά κάθε να γράψει τη βιβλία. παίρνει μετά mm -hmm. για μένα, το βρίσκω πιο εύκολο. Ναι. παρά να βάλω μουσική πάνω σε στίχο δεν ξέρω, πιστεύω και πολύ μουσική το, το κάνω αυτό. είναι πιο εύκολο έτσι ναι είναι πιο κοντά στο μουσικό έτσι, γιατί όταν ε, υπάρχει ο στίχος και τον μελοποιείς εκεί πια είναι... δίνεις βάση στο λόγο και προσπαθείς να κάνεις κάτι καλό που να ταιριάζει στους στίχους προτιμώ με στίχο τη μουσική που υπάρχει ήδη είναι, είναι πιο, πολύ πιο εύκολο πολύ ωραία λοιπόν ε, να καλωσορίσω τους φίλους μου τον Δέοντα και τον Φίλιππο mm -hmm. που είναι στην παρέα μας την Carpentier Μάντι τη χαιρέτησα πριν και όλους τους υπόλοιπους ακροατές του Music Heaven Radio ε, συνεχίζοντας την ακρόαση του Whispers of the Soul ε, φτάνουμε στον επόμενο σταθμό που είναι το κομμάτι μόνο για μας, μόνο για μας. εδώ ποιος τραγουδάει Γιάννη τραγουδάει ο φίλος μου ο Αλέκος Μπογιούρης mm -hmm. ε, είναι επαγγελματίας μουσικός και ο Αλέκος. Έχετε ξανασυνεργαστεί, είναι η αφορμή αυτή που ε, Είμαστε χρόνια φίλοι με τον Αλέκο. Έχουμε παίξει και μαζί και επαγγελματικά και αριστερικά. Και έρθει και, και με βοήθησε με τα τρία κομμάτια αυτά που ερμηνεύει. Οπότε, μετά από τρία κομμάτια στα αγγλικά, πάμε στο πρώτο ελληνόγλωσσο. Το πρώτο κομμάτι. Μόνο για μας από τον Αλέκο Μπουγιούρη, και εδώ είμαστε να τα πούμε. τραγούδι πως κι εσείς ηχό που με καλεί ηχό από το χθες το χθες που χαμογέλαγε το χθες για μας τους δυο μόνο για μας σε όνειρά τρελά ζομέ και χάνομε για νωξτη να καλά του χθές που με γερνά του χθές που αγάπη μοιράζε του χθές για μας τους δύο μόνο για μας μες και σκέψιμου κύλο σαν ο μηχλή κορπά, σκορπά μα του χθες η φωνή δεν σβήνει λες και σκέψη μου κυλά σαν ο μηχλή σκορπά μα του χθες η φωνή δεν Τη χαρά το παιδικό, το γέλιο σου και ο χτύπο τη καρδιά του νερό, τα μετρά. Τον τα που ζήσαμε, χθε για μα του δυο μόνο διαμαντά και σε όνειρα τρέλα. Βηθίζομαι και χάνομαι Λιώνω στην Του χθες που με γερνά Του χθες που αγάπη μοιράζε Του χθες για μας τους δυο Μόνο για μας Λες τη σκέψη μου σαν ο μικλή που σκορπά μα του χθες η φωνή δε σβήνει Λες και σκέψη μου κυλά σαν ο που σκορπά μα του χθες η φωνή δε σβήνει Music heaven, music heaven, music heaven. Δεν υπάρχει πουθενά μόνο εδώ www.musicheven.gr Το δικό μας ραδιόφωνο Έχουμε περάσει 35 λεπτά μετά τη 6 και ε, κάνουμε αυτό το όμορφο ταξίδι πάνω στο δίσκο Whispers of the Soul του Γιάννη Μπερμπέριαν Ήδη Γιάννη έχουμε ακούσει τα πρώτα τέσσερα, κομμάτια, τέσσερα κομμάτια, κομμάτια, κομμάτια και ήδη έχουμε ακούσει και τις τρεις φωνές που συμμετέχουν στο ναι, δίσκο. Ε, νομίζω ώρα είναι να μιλήσουμε λίγο αναλυτικότερα για τους συντελεστές, ε, δηλαδή πέρα από τους τραγουδιστέ, που όπως είπαμε είναι η Γκαλίνα Ιβάνοβα, η Ειρήνη Βουτσινάκη, η και ο Βουσιανά, Αλέκος Βουγιούρης. Ε, να μιλήσουμε και για του υπόλοιπου ανθρώπου από το στούντιο, από χολύπτε, από μουσικού, από οτιδήποτε συντελεστέ ε, <laughs> περάσαν για oh, να okay. βγει αυτό το, ο, ο δίσκο. Ναι, ε, να μην το έχει δει, να μην το έχει καταλάβει. <σκοί> ναι. ναι. Δεν υπάρχουν μουσικοί. Εγώ παίζω τεμπρέσαι ούτε όργανα μέσα στο δίσκο και βέβαια είναι πολλά προγραμματισμένα στο κομπιούτερ. <σκοί> είναι προ εκείνη η δουλειά. Όπου έχω κάνει ακόμα και το μηξάρισμα. Έχει δικό σου στούντιο. Έχω ένα στούντιο στο σπίτι. Στο σπίτι το οποίο όμω είναι κατάλληλο για να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Yeah. Έτσι Που ακούμε όλοι και δεν έχει καμιά διαφορά από τα. Yeah. Πιστεύω ότι είναι σαν ποιότητα. έχουν Δεν είναι. Mm -hmm. ξέρω εγώ, κάτι... το, και το mastering έγινε εκεί. Ακριβώς Μέχρι εκεί. Ακριβώς. Άρα είσαι ψαγμένος αυτά, δεν είσαι απλά δηλαδή... ο, όχι, απλά προσπάθησα να το κάνω Θέλω <laughs> <laughs> <laughs> <Σε> από... <laughs> το λέω από τον εαυτό μου γιατί ο, ο, ο κακομύριος έχω πάρει από, ο, πριν από το 2000 <σχερστά> από το 90 τόσο κάποια προσπάθουσα να στήσω ένα πολύ απλό home studio τώρα, <laughs> home studio είναι ύβρις να το λέω <laughs> δηλαδή πολύ απλά πραγματάκια <laughs> αλλά δεν βρήκα ποτέ τον καιρό να τα μάθω επαρκώ ώστε να Γίνει μια αξιοπρεπή δουλειά και να πω, α, αφού έμαθα αυτό, α πάρω τώρα και ένα καλύτερο μηχανηματάκι και α πάρω και το. Γιατί ε, είναι σε αλήθεια αλήθεια ότι, χρόνο. Η αλήθεια yeah. είναι ότι το μεξάρισμα είναι δύσκολο. Δηλαδή, και κάπω που δεν εμπιστεύεται, αυτή τη δουλειά σαν επαγγελματία χολύπτη, είναι δύσκολο. Είναι μια τέχνη και μια επιστήμονη, πιστεύω. Απλά τα κανά όλα μόνος μου ναι, και ό,τι έγινε μα, Συγγνώμη, ήδη με τα κομμάτια που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα Πραγματικά είναι, σου κάνει εντύπωση, είναι επαγγελματική η δουλειά πρέπει, ναι, Όχι, για μένα επειδή ξέρω πως θα, ήθε, θα ήθελα να είναι η δουλειά Έχει λίγο έτσι, το μειξάρισμα δεν το έχω πετύχει δεν, Αλλά εντάξει δεν υποφέρεται πιστεύω <laughs> <laughs> Πάντα σε εμνός Όχι εγώ νομίζω Εντάξει κοίταξε, Δεν έκατσα τώρα να, το... να κάνω και την απόλυτη ακρόαση Στα hi-fi να δω λεπτομέρειες Αλλά το ακούσμα αυτό που ακούμε Νομίζω είναι μια χαρά Υποφερτό, <laughs> υποφερτό. <laughs> Δεν έχει κάποιο <laughs> Λοιπόν αφού σου λέω δεν το κατάλαβα Δηλαδή γι' αυτό σε ρώταγα Για στούντιο και οικολύπτες κλπ Άρα είσαι εντάξει, είμαστε οκεί, okay. Οπότε δηλαδή μιλάμε για μια δουλειά σπιτική, όπως το μια σπιτική πίτα που ήρθαν οι άνθρωποι στο σπίτι σου εκεί που έχεις το χώρο σου το διαμορφωμένο έτσι για αυτή τη δουλειά. Έχεις στήσει τα, τα, μικροφωνά. τα μικροφωνά σου Έχεις... Κάνει όλη την ενορχήστρωση μόνος σου παίζοντας ε, κιθάρες, ε, έχοντας προγραμματίσει τα τίποτα, έχοντας βάσο, ε; με ομε Εσύ, Τις πλάτες τα πλήκτρα ότι χρειάζεται ακριβώς. Το μόνο που δεν μπορούσε να κάνεις μόνος σου είναι να τραγουδήσεις, φαντάζομαι. Οπότε εκεί Δευτικό χρειάστηκε βοήθεια. Ευτυχώς εγώ δεν τραγούδησα εγώ. Αυτό σαν ε, διάρκεια πόσο καιρό ε, πήρε ε, Γιάννη να τελειώσει δηλαδή αυτό, αυτά τα δέκα κομμάτια μέχρι τη μορφή που σε ικανοποιούσαν και είπες έτοιμα είναι τώρα Α, να τα κυκλοφορήσεις. Ναι. Μου πήρα σχεδόν ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Χάρη, Καλά είναι... Είναι. είναι. Δεν είναι ούτε, ούτε λίγο ούτε πολύ για μέ Μέσο όρο για μια δουλειά που να ικανοποιεί τον δημιουργό, τόσο είναι δηλαδή συνήθω. Πιστεύω, ναι, ναι, ήταν ένα αντίστοιχο αρκετό για να γίνει κάτι το οποίο. αυτό που έγινε, θα πούμε. Βάζει ναι. μέσα και τη δημιουργία των κομματιών, όχι, όχι μόνο Από τη στιγμή που αποφάσισες αυτά, είναι τα κομμάτια. μόνο την ενορχίσλωση ναι. και την εγωγράφηση και το μηξάρεσμα. Αυτό είναι. ή τα κομμάτια είχαν γραφτεί πριν. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν. ώρα είναι για το πέμπτο σταθμό του ταξιδιού μα και πάλι ο τίτλο είναι ελληνικό από τη βλέπω. Τίποτα για σένα. Τίποτα για σένα είναι πάλι με τον Άλεκο τον Πουγιούρι. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ίσω με την κατάλληλη ενορχίστωση να, να γίνονταν ένα ελληνικό κομμάτι λαϊκό. Αν θα μπορούσε να γίνει έτσι. Αλλά ναι. όπω το ενορχίστωσα είναι, μάλλον πάει προ το ethnic. Μάλιστα. Δηλαδή. Ενδιαφέρον να ακούσουμε τίποτα για σένα με τη φωνή του Αλέκο το ούτι στο τέλος αυτή η πινελιά έτσι πολύ γλυκιά αυτό ήταν το τίποτα για σένα από τη φωνή του Αλέκου Βουγίου, έτσι, σε πιο ethnic κλίμα από τα υπόλοιπα τραγούδια ε, συζητάγαμε πριν όσο έπαιζε το κομμάτι εκτός αέρα και θα ήθελα έτσι να τα πούμε και on air μου έλεγε ο Γιάννης ότι είναι τυχερά τα νέα παιδιά σήμερα με την έννοια ότι πριν 20 χρόνια ας πούμε δεν θα μπορούσε κάποιος να κάνει αυτό που... Και ο ίδιος ο Γιάννης έκανε, δηλαδή να φτιάξει ένα ολόκληρο δίσκο ε, στο σπίτι. Δηλαδή, μόνος του. Ναι, ναι μόνος θα... του. Στα... Θα μπορείς να έχεις και, αν χρειαστείς κάποια βοήθεια από κάποιον άνθρωπο, αλλά λέμε τώρα ότι ε, αυτό το πράγμα, το κομπιούτερ και τα προγράμματα που υπάρχουν, και, ε, που δεν είναι και τόσο πια πανάκριβα... Το να φτάσει έστω σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι, όχι. <σχει> σε σχέση με, το, με παλιά που ήταν όλα αναλογικά, μπομπίνε, κονσόνε κτλ. Βέβαια. <σχει> <σχει> Εκεί δεν μπορούσε <σχει> να κάνει τίποτα. <σχει> για να έχει τότε ένα πλήρε τούδιό έπρεπε να ξοδέψει μια μικρή περιουσία. Τώρα με ένα κομπιούτερ και μερικά περιφερειακά είναι πολύ εύκολο. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει και πιστεύω κάποιο νέο που θέλει να κάνει μια δουλειά, α το δοκιμάσει, είναι, αξίζει τον κόπο. Αν πει. Ε, ε, εντάξει, μιλάω για κάποιον ο οποίος θα ήθελε μόνος του να κάνει μια δουλειά μπορεί να το κάνει με το κοπιούντερ πιο εύκολα από πριν σωστά, μ' αρέσει δεν... αυτή η τεχνολογία μ αρέσει. η τεχνολογία είναι εργαλείο δεν έχει πρόσημο θετικό είναι ένα θετικό, πολύ αρνητικό. καλό, πολύ είναι καλό εργαλείο, ένα εργαλείο για το μουσικό να αν λοιπόν το χρησιμοποιήσει κάποιο, δίνοντας βάση Όμω σε αυτό που έχει στο μυαλό του, στην ψυχή του, στη μελωδία του, στο, στους... συνέστημα. στο συνέστημα. Πρώτα απ' όλα. Ε, έτσι, ε, θα, θα, θα βγει κάτι καλό. Ένα άλλο. Πιστεύω, ναι. Γιατί υπάρχει και το ανάποδο. Mm. Ξέρεις, κοίτα τι ήχου βγάζει, είναι... τι αυτό βγάζει και τι είναι να, εύθυνο εύθυνο να... Μας. Είναι κάνει. Είναι εύκολο να πάρει σε αυτήν την Γιατί ε, βάζοντα διάφορα που είναι γεμάτο μέσα σε ένα κομπιούτερ, μπορεί να κάνει ένα αποτέλεσμα το οποίο να ακούσει κάτι σαρό από Οπότε ε, η προσωπική του. Mm φαντασία και το γούστο του πρέπει να να είναι μπροστά και Έτσι, μετά το μηχανικό μπορεί να βγει κάτι φορτωμένο κάτι τελείως να, να χάσει το δρόμο του δηλαδή να φύγει από, από την ουσία και να πάει σε πράγματα δεύτερα αλλά τέλος πάντων εγώ χαίρομαι γιατί επιβεβαιώνουν και οι ακροατές μου καταρχήν είπα ό,τι μου ε, περαστικά <laughs> για το καρουμπαλάκι σου διαβάζω εδώ πήγε να ανοίξει τις κουρτίνες και πες το κουρτινό πάνω του οπότε εντάξει όμως ε, ε, το περάσαμε λαφρά ε, γράφει λοιπόν ότι είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα από ό,τι ακούει δεν έχει βέβαια και τα καλύτερα ηχεία αλλά πολύ. λέει μπράβο Γιάννη γιατί εντάξει είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα Α, ήθελα να σε ρωτήσω το πιο βασικό από όλα Κάποιο λοιπόν όπως οι ακροτές μας έτσι, απόψη, που ακούει τα τραγούδια και του αρέσουν πολύ ε, και λέει όπα εδώ ε, είναι ένα συντή το οποίο θέλω να το υποστηρίξω αγοράζοντά του. Πού μπορεί να το βρει? Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε 10 δισκοπολία στην Αθήνα mm -hmm. και μπορεί να τα κάνει και downloads από το ίντερνετ. Από iTunes? Υπάρχει, Υπάρχει σε πάρα πολλά site, mm -hmm. πατώντας δηλαδή στο Google το τίτλο του δίσκου Βουήσε προς το δεσόν, θα διαλέξει μέσα από κάτω site να το κατεβάσει ανθήκη. Έτσι, υπάρχουν, λοιπόν. Και μπορεί να ακούσει και δείγμα και τα γνωστά. Το θέμα είναι όχι Εγώ πάντα υποστηρίζω Το εξή Ότι όποιος ε, ακούει κάτι Και του αρέσει Και το εκτιμά ε, Τότε okay. είναι Υποχρέωσή του για μένα να το υποστηρίξει Γιατί ο μουσικός ε, Δεν πρόκειται να βγάλει πίσω Ούτε τα χρήματα που έχει επενδύσει Ούτε το χρόνο Ούτε πρόκειται να βγάλει λεφτά από αυτό Αλλά Νιώθει έστω μια ηθική ικανοποίηση, βράδερφε. 100, 200, 300 άτομα πήγανε και χαλάσανε τα 5 ευρώ, τα 6 ευρώ. Ξέρω πόσο έχει να κάνει download, ένα, ή έδωσα 10 ευρώ να αγοράσω το CD, να το έχω και σε ηλική μορφή, να το ανοίξω, να διαβάσω. Είναι, είναι η ηθική ικανοποίηση, έμπρακτη. Η, η, ηθική ικανοποίηση είναι, πιστεύω, η μεγαλύτερη χαρά μπορεί να πάρει ένα δημιουργό καλλιτέχνη. Uh, Έτσι κι αλλιώς είμαστε μια μικρή αγορά Είναι αδύνατο να καλύψεις Κάν τα έξοδα που έχεις χαλάσει Όχι να βγάλεις και χρήματα από το CD táxi. Αυτά δηλαδή Είναι όνειρα θερινής νυχτός Το θέμα είναι να Επιβραβεύουμε τον, τον καλλιτέχνη που... Γιατί εντάξει Αν μ' αρέσει κάτι και το ακούω και το ξανακούω Ε hey, μπράδερφε εντάξει το βρήκε και το κατέβασες Τζάμπα ε, Πήγαινε ε, κάνε ένα download ε, Κανονικό με αγορά Δηλαδή, αν είχα ένα φίλο τώρα και punishment... <gnesia> μου άρεσε η παρέα του, δεν θα βγω έξω να το γεράσω να Κάτι <gnesia> <gnesia> <mouvement. gnesia> <gnesia> <gnesia> <gnesia> λοιπόν, έτσι το βλέπω. Δεν το βλέπω δηλαδή σαν να Οπότε περνάμε ένα μήνυμα. Σε όποιον του αρέσει, ας το αγοράσει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι. Είναι το Melt the Snow. Στο τίποτα για σένα, ακούσαμε πριν. Οπότε πάμε στο. στο να λιώσουμε το χιόνι, λοιπόν. Βασικά είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Είναι το λιώσιμο του πάγου. Ε, οπότε, να πούμε στου ακροατέ μα έτσι να φτιάξουν ατμόσφαιρα, <laughs> να κάτσουν έτσι κάπου όμορφα και να διανύσουν. Δεν είναι μήνυμα σε κάποιον ο οποίο να ανοίξει την καρδιά του, να αλλιώσει πάγου πάγο και να αγαπήσει. Ούτε καλύτερο. Έτσι. <laughs> είναι απλά πράγματα, αλλά πόσο σπουδαία ταυτόχρονα. Λοιπόν, μελτες νό, Γκαλίνα Ιβάνοβα μουσικής έχει φυσικά ε, από το Γιάννη Περμπέριαν και δυναμώστε λίγο τα ηχεία και τον Παντελή και τους υπόλοιπους Κροατές που μπήκαν αργότερα από την έναρξη της εκπομπής στην παρέα μας εδώ με το Γιάννη, τον Περπέριαν και ακούμε το CD του Whispers of the Soul λιώσαμε και το χιόνι έτσι με αυτό το κομμάτι που είχε πιο να το πω φάγκ ρυθμός, έτσι, ναι mm -hmm. ε, melt the snow ερωτικό κομμάτι ε, και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, είναι αν έχεις ε, για το μέλλον προγραμματισμένα κάποια πράγματα έτσι, να παρουσιάσει τη δουλειά σου ναι. κάπου, Υπάρχει κάτι που έχει καναλωστεί. Να είναι. Ε, ετοιμάζω μια, ένα συγκρότημα το οποίο θα, θα παίζουμε ροκ, αλλά θα παρουσιάσω παράλληλα και μερικά από τα κομμάτια μου στον στο κόσμο. Ε, αλλά επειδή. Για την ώρα ετοιμάζω ένα δεύτερο ζήτη με κάποια καινούρια κομμάτια μου, θέλω να τελειώσει αυτό και να μετά να προχωρήσω σε κάποια live με το συγκρότημα αυτό. Οπότε έχουμε μια μπάντα υποσύσταση. Η μπάντα αυτή δεν θα Υπήρχε, είναι. Υπήρχε. Απλά ναι. την ώρα έχουμε σταματήσει για κάποια προβλήματα. Uh -huh. Πιστεύω σε λίγο θα αντιληθούν. Από την άλλη μεριά. Μα ασχό... σε την μπάντα έχετε παίξει. Έτσι, έχουμε έχετε παίξει. Πάνει... Ήταν ο νόμο 4.000, mm -hmm. έτσι λεγόμασταν. Mm -hmm. Οπότε με τον νόμο 4.000 ξεκινάνε και τα τραγούδια τα... Και... αυτά. Τα και μερικά ροκ που μα αρέσουν περισσότερο για τη δεκαετία του 60, Χέντρικ και τα λοιπά. Έφτασε η ώρα 7. Αλλά σε λίγο θα ακούσετε, αφού τελειώσουμε την ακρόαση του Σιντί. Θα ακούσουμε και κομμάτια από το νόμο 4000 που ο Γιάννης Σομπερπέρη είναι βασικό μέλος αυτής της μπάντας προς το παρόν ας ακούσουμε μερικά σποτάκια και θα συνεχίσουμε Φίλες και φίλοι ακούτε το ραδιόφωνο του Music Heaven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 Αλιστάσα στη συγκεκριτή αυτή τη στιγμή το music Radio χέρι. Στην παρέα μα είναι ο ξέρωτο Χαίσαρνί, κυρτάκι και επισκέπτε ναι. έχουμε ένα ενδιαφέρον πουλί μαλλημα. Ενταμεί από να το κάνω σποτάκι στην <συμπή> Μια μονάξα και μεν το χάρια. τις το βραδάκι. Αυτό ήταν το καινούριο σποτάκι τη εκπομπή από τον Γιώργο το Κόκος <laughs> Εδώ είμαστε με το Γιάννη και συνεχίζουμε την παρουσίαση του CD Whispers of the Soul. Ακούσαμε λίγο πριν το Melt the Snow και πάμε σιγά σιγά για το Down in Asia από την Γκαλίνα. Ε, αυτό το κομμάτι έτσι να υποθέσω ότι έχει ανατολίτικη χρία ή όχι. Όχι. Ε, είναι ίσως το μόνο κομμάτι που δεν είναι, η στοιχείο του δεν είναι ερωτική. Mm. Ε, ο στίχος μιλάει για το στρατιώτη στο... στο... ιστορία ενός στρατιώτια, ο οποίος σκοτώνεται στη μάχη, αφιερώνεται σε οποιο κόσμου, ειτε ειναι στην ασια ειτε ειναι στην αφρικη ειτε στο νοτια αμερικη η ιστορια ενος στρατιώτη ο οποιος σκοτωνεται ακούγεται και το «Down in Asia». Ένα κατάλοιπο από την δεκατία του 60. Ναι. <laughs> <laughs> <laughs> με τα τραγούδια διαμαρτύριας κατά το Βιετνάμ. Ωραία. «Γουστάρω, πάμε να ακούσουμε». Hello. Μια πολύ ωραία ιδέα για το τι εστί κιθαρίστας Γέννης Μπερμπέρ είναι εδώ έτσι. <laughs> <laughs> πολύ ωραία τα <laughs> σόλα σου <laughs> και δεν μιλάω μόνο για τη μιλάω και για μελλοντικότητα εγώ για να καταλάβεις ποιοι οι κιθαρίστες μ' αρέσουν δεν είναι ότι δεν τους εκτιμώ αλλά δεν είμαι ο ο φαν α πούμε αυτόν που λέμε shredders Δηλαδή, ξέρω εγώ, Βάη, ο Πετρούτσι, ο. Petrucci, ο... Mm -hmm. εντάξει, φοβερή κυθαρίστηση. Πολύ καλή, αλλά είναι. Αλλά πιλούτσι. εμένα τη γλύκα που βγάζει ο Ντέβιτ Γκίλμουρ <laughs> και αυτή τη μελλοντικότητα δεν μπορεί κανένα να μου πει. Συμφωνώ, απόλυτα χάρη. <laughs> Σε Έτσι, δηλαδή, αυτά τα τη συγκίνηση, την ανάτριχήλα που μου έχουν εδώ στα σόλα του, τα οποία βέβαια μπορεί να τα παίξει ο καθένας άμα δουλέψει. Ε, Δεν είναι ότι ε, μόνο ε, ο David Gilmore ε, το παίζει ε, έτσι. Ε, έτσι. Έτσι κατ' έτσι. Συμφωνώ με την πολιολογία του Στιβάη είναι φοβερά. Τον θεωρώ ακροβάτη της κιθαράς, αλλά αυτό που με συγκινεί περισσότερο είναι όταν ξέρω εγώ ο κιθαρίστας παίζει μια μελωδία η οποία έτσι. μπορεί να ταγουδηθεί. Τα ναι. Σωδώ σ' ένα παράδειγμα στο Something των Beatles ο Χάριστον παίζει μια μελωδία, ένα σόλο που είναι μια εφεύρεση από μόνο του. Mm -hmm. Θεωρείται ότι είναι το καλύτερο σόλο που παίχτηκε ποτέ σε ένα ροκ τραγούδι. Είναι πολύ λίγε οι πολύ αργέ. Ε, και πολύ αρχές, μπορεί αλλά να το Αλλά καθένας. είναι μια μελωδία από μόνο yes. του, είναι μια σύνθεση. Τώρα αν ο Steve Vai εκατομμύρια νότες μέσα σε ένα δευτερόλεπτο Δεν μου λέει τίποτα αυτό Ναι το παραδέχομαι γιατί είναι ακριβώς στα δάχτυλα αυτό. εντάξει και έχουν μια φοβερή τέχνη Και δεν μπορεί να τους υποβιβάσεις Και το Σατριάνι Φοβερή τέχνη και εσύ Βέβαια και πολλή μελέτη Να σου πω κάτι Το πρώτο εγώ πράγμα που έμαθα να παίζω από όλο στην κιθάρα Ήταν από το Let It Be Σε όλο, Έτσι. Το οποίο καταφέρνει και μεταξιδεύει τελείω. Ο Στίβα θα εντυπωσιάσει ένα επισκεπτικό ο οποίο ξεκινάει να παίξει ναι. κεράρα, θα πάθει πλάκα εννοείται. Αλλά βέβαια στην πορεία, όταν καταλάβει ότι δεν είναι το παν να παίζει εκατομμύρια νότε, είναι το παν να παίξει δύο νότε και να είναι μελλοντικέ και ωραίε. Να ταιριάζουν μέσα. Αυτό, αυτό, να σου... Δύο νότε μπορούν να σου δώσουν. Ακριβώ, δύο yeah. νότε και, και να κάνει το συνέστημα να πλημμυρίσει. Δηλαδή δεν έχει καμία. Ο μεγάλο κεθαρίστα τη Ρόκο Χέντριξ για μένα, κατά τη γνώμη μου, yeah. δεν έπεσε γρήγορα. Δεν ήταν γρήγορο κεθαρίστα. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ξεπεραστεί. Yeah. Ναι. Αν θέλει μετά στην πορεία μπορούμε να ακούσουμε έναν Χέντριξ. Yeah. Ναι, ναι, μετά την ακρόαση του CD να βάλουμε πράγματα έτσι που αγαπάμε. Yeah. Πάμε στον επόμενο σταθμό που είναι το Never Leaves My Mind. Ε, ποτέ δεν φεύγει από το μυαλό μου. Yeah. Από την Καλίνα πάλι. Από την καλίνα, πάλι. Θα ακούσουμε το κομμάτι αυτό και συνεχίζουμε. Teaching me with a gray shadow Then leaving me so very empty They all say that the time will fly Before I know it I'd be with him So I try hard to keep inside All I love I long to give him But tomorrow's so far away. Sun is shining through my window Doors are open, I'm on my way To see the man I gave my heart to Will he still feel the same as me? Will everything be like the last time? Share our dreams and our fantasy Will our hearts still beat the same time? Not today το ήταν το «Never Leaves My Mind» από τη Γκαλίνα Ιβάνοβα, ε, τη γλυκιά φωνή, γράφει η Καρπεντήμα στο Δωμάτιο Κοινωνίας και τη γλυκό τραγούδι θα προσθέσω εγώ το από τον Γιάννη. Πάντω Γιάννη, να σου πω αλήθεια, φυσικά και η επανενεργοποίηση και η δραστηριοποίηση του νόμος 4000 σαν είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνει, αλλά... Μήπως έτσι, Τώρα προσπαθώ να σου δώσω μια ιδέα Σας σε... άξιζε να κάνεις ένα live Σε ένα μικρό χώρο ε, Καθαρά να παρουσιάσεις Και να σε εσύ Με το ε, μηχάνημα που θα έχει mm. Τους βασικούς ρυθμούς από πίσω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει και ντράμεντα και καλά ε, Εσύ θα παίζεις κιθάρες ζωντανά Τα παιδιά θα τραγουδήσουν ζωντανά mm -hmm. Τώρα θες να να έχει και ένα-δυο μουσικούς ακόμα, αν ναι, υπάρχουν okay. Δεν αξίζει έτσι για το CD ως παρουσίασή του Να σου πω χάρη, ε, ναι σκοπεύω να το κάνω Αλλά ε, επίσης σκοπεύω να παρουσιάσω ε, τα κομμάτια αυτά Να το πούμε unplugged, με μια yeah. χλιαστική κιθάρα μόνο και μια φωνή Και αυτό είναι όμορφο ε, ε, γιατί... Το έχω σκεφτεί και αυτό και πιστεύω ότι θα το κάνω Μόνο μια φωνή και μια κιθαρά, τίποτα ναι, άλλο Α, το Γιατί κατά βάση τα κομμάτια Είναι μπαλάτε, δεν είναι τίποτα ναι. Και με μια κιθαρά θα περισσότερο μια, χαρά. μια αυτό, χαρά Αυτό θα ήταν να το κάνω Αλλά και το συγκρότημα είναι και αυτό μια άλλη Εντάξει, ναι. Κυρά... Πάντως όταν αυτό το προχωρήσεις και το κανονίσεις, ρίξε μια ειδοποίηση εδώ να το ανακοινώσουμε το και, και στους εσείς. Και αν δεν έρθεις, κάλει και στους εσείς. Κυρία, σε μένα με ενδιαφέρει να το κοινοποιήσουμε στο Music Heaven, να το δούνε ο κόσμος, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση και είναι όμορφο αυτέ τι εποχέ που κατά τα άλλα είμαστε... Από αρνητικέ ενέργειε και από αρνητικά πράγματα. Να, να υπάρχουν, η, η τέχνη πάντα βοηθάει τον άνθρωπο να σκέφτεται λίγο πιο αισιόδοξα, να αγγλικένει η καρδιά του και το να πιστεύω παίρνει αυτό. δύναμη να συνεχίζει. Το πιστεύω από αυτό, χα... Χα... Βέβαια, ε, να παίρνουμε δύναμη από τη μουσική να συνεχίζουμε, αλλά όχι να συνεχίζουμε να αντέχουμε να μα κάνουν ό,τι θέλουν και εμεί να μην μιλάμε. <laughs> να, να παίρνουμε δύναμη. Να, να, να... Σωστή σκέψη έτσι. και κουβάδια για να, κάνουμε, να ξεφύγουμε κάτι έτσι από το. Και, το σήμερα. Και να κάνουμε κάποιες ενέργειες ώστε να δείξουμε την όποια αντίδρασή τη μας. Λοιπόν, ε, παρόλα αυτά η μουσική είναι, όπως το είπες, παγκόσμια γλώσσα. Μια γλώσσα η οποία είναι. μπορεί να αγγίξει έναν άνθρωπο είτε που ζει στην... Ε, Ελλάδα του σήμερα με τις δυσκολίε τη, είτε να ζει σε μια χώρα ακόμα πιο δύσκολη από την Ελλάδα, α πούμε, ναι, σε τον κόσμο, είτε πάνω και, και κάπου πολύ καλύτερα και όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους ενώσει μια ομορφη μουσική. Επόμενος σταθμό, ελληνικός σε μάγισε μιλά. Είναι πάλι ο άλλο οπωγείρη. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. <laughs> τι Ένα ερωτικό, ερωτικό τραγούδι. Ένα ερωτικό τραγούδι το οποίο είναι πολλά χρόνια που το έχει γράψει. Είναι... Τα, πρε... τα περισσότερα τραγούδια είναι γραμμένα παλιά. Mm -hmm. χάρη. Έτσι συνήθω απλά... γίνεται. Ναι, απλά κάποια στιγμή πέρσι πρώτη αποφάσισα να τα δουλέψω και σιγά σιγά ακούγοντα τη γνώμη κάποιων φίλων mm. οι οποίοι μου είπαν ότι αξίζει <laughs> να το κάνω. Έτσι αποφάσισα να το κάνω δεν είχα ξεκινήσει να ένα τραγούδι που είναι καλό μπορεί να έχει γραφτεί το 1970 ας πούμε και να βγαίνει σήμερα και να επικοινωνεί στον κόσμο το μόνο για μένα που έχει ένα νόημα όταν βγάζει κάποιο παλιά τραγούδια, είναι να, να αφήσει το μυαλό του ελεύθερο στο πώ θα το, πώς να το Γιατί, ας πούμε Όταν έχω γράψει ένα τραγούδι, όταν ένα φοιτητή, μπορεί σαν μελωδία να με ικανοποιεί πλήρω σήμερα, αλλά να είχα κάποια πράγματα στο μυαλό μου, πώ θα παίξει τον μπάζο, η κιθάρα ξέρω ή να γενικά, ναι. να είναι πιο. και να πιο και σύγχρονη, είναι. και είναι λάθο να, να Με, έχω με το, με το Σώστα. σήμερα, Σώστα. Από τη στιγμή που το σκέφτεσαι με ανοιχτό μυαλό το ενορχιστρωτικό κομμάτι, δεν έχει γραφτεί. Το 80 ή το 90 ή το 2000 ή, το πιστεύω, ή... ή εχθές. Το πιστεύω. Σε Μάγισσες Μιλάς, Αλέκος Μπουγγιούρη στη φωνή, ε, είναι το πρώτο τελευταίο αν δεν κάνω λάθος, κομμάτι ναι, ναι, ναι. πριν κλείσουμε την παρουσίαση του άλμπουμ Whispers of the Soul. Περπατάς στη βροχή σάγμος τους δρόμους τώρα ψάχνεις εσύ Μα που φεύγεις Μακριά μου φεύγεις Τα πράγματα που δεν θυμάμαι μιλούν Στα πράγματα που δεν ξεχνά και πονούν Και με κρύλεις Με κατακρύλεις Ποια αντιφλή και η βαθιά πλήγη υποτελεί Εσύ είσαι μάγισσες, μιλάς στις φλόγγες με πληγείς από τον Παντελή μας, τον ακροατή εδώ του, στο σταθμό τον έχω πάρα πολύ Παντελή και ήταν το Σε Μιλάς ένα από τα τρία αν σημαίνουμε καλά ελληνικά Ακριβώς. κομμάτια ε, που υπάρχουν στο δίσκο, τα υπόλοιπα 7 είναι σε αγγλικούς στίχους έχουμε αφήσει ακόμη ένα για να κλείσουμε το κύκλο αυτό την παρουσίαση του album Whispers of the Soul ε, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω Γιάννη Υπάρχει τρόπος ε, Κι ειδικά τα αγγλόφωνα να, να φύγουν προς τα έξω Με κάποιο τρόπο να προβληθούν Ξέρεις κανένα τρόπο <laughs> <laughs> ε, Κοίταξε η FM Records Το έχει ανεβάσει σε πολλά site για download Στο εξωτερικό ε, Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε 750 σάιτ ε, Πιστεύω είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος Για μια δουλειά να ακουστείς το εξετολικό κοίτα να δεις, έχουμε λύσει το ένα μας πρόβλημα την προσβασιμότητα, δηλαδή ότι έχεις λύσει το θέμα ότι μπορεί να όχι έχει σε... πρόσβαση σε όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο ναι. το άλλο που πρέπει να λυθεί είναι πως μέσα σε αυτό τον, το χαμό που υπάρχει στο χάος μέσα, μέσα στο χάος ε, να ναι. εστιάσει κάποιο και να καταφέρει να. και αυτό Ψάχ είναι το άλλο <laughs> <laughs> όχι το λέω γιατί αξίζει δηλαδή είναι Τραγούδια τα οποία άνετα μπορούν να σταθούν σε πάρα πολλέ χώρε, δεν είναι. Πιστεύω ότι κάποια διαφήμιση χρειάζεται γι' αυτό χάρη. Όσο πιο πολύ διαφήμιση κάνει κάποιο. Αυτό νομίζω. Τώρα από εκεί και πέρα. Αν δεν διαφημίσεις κάτι, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Α είναι και ποιοτικά, όχι καλό. Ή πολύ καλό. Πόσα το, το βρει ο άλλο μέσα στο χάο. Δηλαδή, μπαίνει μέσα στο iTunes και το iTunes είναι εκατομμύρια. Να... Μέχρι τώρα είχαμε το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Πότι μας βάζανε εμείς ήμασταν απλά δέκτες και το δεχόμαστε τώρα το ίντερνετ θέλει ένα άλλο τύπου ανθρώπου να αρχίσουμε να ναι α, αλλά τι γίνεται δεν έχουμε μάθει έχουμε μάθει να μας σερβίρουν θα μπει ο άλλος τώρα μέσα στο facebook άμα κάνας φίλος του πετάξει κανένα βίντεο στη Μόρη θα, θα το ακούσει δεν έχει μάθει ο κόσμος να ψάχνει και πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε να πιστεύω αν το σύστημα προωθούσε την καλή μουσική, πιστεύω από εκεί ξεκινάει το κακό, που αυτή τη στιγμή δεν το κάνει. Ακούμε πάρα πολλά σκουπίδια, κατά τη γνώμη μου πάντα, και γι' αυτό θέει το σύστημα που προωθεί αυτή τη μουσική, κατά τη γνώμη μου. Το κάνει γιατί η καλή μουσική ανεβάζει το πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου και το κάνει και σκέφτεται. Και πιστεύω αυτό δεν το θέλουν, δεν μα θέλουν να σκεπτόμενου. Μα θέλουν κάπω σαν ρομπότ, ε, είναι, Αυτό ναι, πιστεύω α... εγώ τώρα. Βασικά μπορεί να κάνω και λάθο, δεν ξέρω. Εντάξει. Θα μου πει κάποιο, μα πάντα δεν υπήρχαν. Δηλαδή, τι κάνανε, Κοιτάζανε το καλό και ήταν οι υπότισε στρογγυλή τραπέζη και. Μα, μα κάπω. Η, η ιστορία ίδια δείχνει τι έχουν βγει. Κάποτε χαρί ήταν. Ειδικά στην δεκαετία του 50 και του 60 Ό,τι άγωγε στα προλαδιαφόνων ξένο πάντα Και ειδηνικά βέβαια Ήταν, ναι. ήταν ποιοτικό έτσι Δηλαδή από τα 100, 100 κομμάτια σήμερα, Τα 90 σήμερα. ήταν ποιοτικά Καλά yeah. Τώρα από τα 100 κομμάτια τα 90 είναι σκουπιδία Αυτό είναι το κακό Είναι, είναι έτσι δηλαδή σκέψου τότε ότι Βγήκε ένα Ελβί Πρίσλι, βγήκαν οι Μπίλ, βγήκαν. δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι παραγωγοί Στις δισκογραφικές εταιρείε οι οποίοι φυσικά και τότε θέλανε το κέρδο, αλλά είχαν κριτήρια και ήταν γνώστε. Πιστεύω, ενώ τώρα δεν έχουμε ανθρώπους να ξέρουν από καλή μουσική και κοιτάνε το πολύ εφήμερο πως θα γίνει να κάνουμε ένα χιτάκι να τη στείλουμε στο πρωινό καφέ να πάει να γίνει γνωστή αυτή η φατσούλα και να τις κάνουμε ένα live και... έχει γίνει βιομηχανικό προϊόν πάρα πολύ... βιομηχανικό προϊόν για και έχει ξεφύγει από το τι είναι ποιοτικό τι αξίζει να ακούσει κάποιος να διαλεχτεί μέσα από το πλήθο των, των, των, των χιλιάδων κομματιών που βγαίνουν κάθε μέρα Uh, φτάνει uh, να φύγουμε από τη βολή μας Και να γίνουμε λίγο πιο απαιτητικοί Νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα Το διαδίκτυο να βρούμε τα πάντα Να βρούμε πολύ όμορφα πράγματα Αλλά δεν θέλει ανθρώπους παθητικούς Που έχουν μάθει ότι τους σερβίρει ο άλλος να ακούνε λες, θέλει, θέλει το διαδίκτυο ανθρώπους. Θέλει ανθρώπους που ε, το ψάχνουν, το, ναι, που ψάχνουν ναι. Και πάμε στο κομμάτι που έμεινε Είναι το κλείσιμο ο τελευταίος σταθμός του ταξιδιού ε, που έχουμε ξεκινήσει και φτάνουμε σιγά σιγά στο λιμάνι Pleasant Yesterday το, pleasant yesterday. το λέει η Ειρήνη Βουτσίνα και αυτό ε, μια μπαλάδα μια το κομμάτι που κλείνει το CD, δεν ξέρω αλήθεια σε νοιάζει πολύ η σειρά των κομματιών δηλαδή σε σου παίρνει χρόνο να αποφασίσεις έτσι τη ροή mm. άλλοι τρώνε πάρα πολύ χρόνο λένε θα πρέπει να είναι σαν ένα πρόγραμμα π.χ. ραδιοφωνικό που να τους πάω από εκεί μετά να τους ναι, φέρω έτσι ναι. απ' την άλλη, άλλοι τα ρίχνουν στην τύχη ε, δεν νομίζω να έκατσα να σκεφτώ πάρα πολύ τη σειρά απλά ε, ε, η προσωπική μου γνώμη, τα δύο κομμάτια τη Ειρήνη, μου αρέσανται πιο πολύ από τη δουλειά που έχω κάνει. Και έτσι τα έβαλα. Δεν είναι πρώτο, αλλά. Ναι, στο δεύτερο. Επειδή, in you επειδή να το πρώτο. Το το... Διάλεξα για πρώτο κάτι πιο ζωντανό. Mm -hmm. και, και το τελείωμα, αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε, για μένα είναι τα δύο καλά κομμάτια που μου αρέσουν προσωπικά τη Ειρήνη. Ωραία. Ειρήνες. Αφού λοιπόν λέει ο Γιάννη αυτή την κουβέντα, εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να το προσέξουμε το Pleasant Yesterday από την Ειρήνη τη Βουτσινά να διαβάσω όμω και κανένα μήνυμα υπάρχουν και ακροατές εδώ μέσα που έχουν πρόσβαση και δίνουν αυτά τα ακούσματα να τα ακούσουν και άλλοι ε, μας λέει ο φίλος μας ο Παντελής και ο Στέφανος, η χαρητήρια, πολύ καλή εκπομπή και η μουσική του Γιάννη, του Βερμπέριαν. Σου ευχαριστούμε. Ε, δεν απ' τη σωγαζόμαστε. Νοήτε. Χαστώ, παιδιά. Πράγματι, ο Παντελής είναι από τους ακροατές που όταν βρίσκει κάτι καλό, δεν το κρατάει για τον εαυτό του. Συνέχεια το, το δίνει σε άλλους και αυτό είναι πολύ α, καλό. Πράγματα που αγαπάμε να τα μοιραζόμαστε. Ας ακούσουμε, λοιπόν, το Pleasant Yesterday. Στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Κάθε Κυριακή 6 με 8. Και αυτό ήταν το όμορφο ταξίδι με τα 10 κομμάτια από το Whispers of the Soul. Ήταν έτσι για μένα και το πρώτο άκουσμά τη μια δουλειά η οποία. Μπορεί να σε, να σε αγγίξει με τραγούδια τα οποία μπορεί να τα ακούς για πολύ πολύ πολύ καιρό Δεν έχουν δηλαδή κανένα κομμάτι δεν είχε το χαρακτήρα του hit <χει> Έτσι φτιάξαμε ένα κομμάτι να γίνει Είναι τραγούδια τα οποία καταρχήν να εισάξει Εκείνο ωραίο ένα άλμπουμ να έχει εισάξει κομμάτια κομμάτι Δηλαδή να μην είναι ξέρεις, ένα ένα τα πολύ ε, δυνατά Και τα άλλα να είναι απλά για να γεμίσουμε να κάνουμε ένα άλμπουμ Τώρα, το πιο θα τραβήξει που λέμε, δηλαδή θα αγγίξει αυτό, το κόσμο, αυτό είναι τελείως. Το κόσμος, αυτό είναι... Άσε που σήμερα, τη σημερινή εποχή είναι τόσο τα πράγματα ρευστά που... Δεν ξέρει ποτέ, ναι. ο κόσμος ναι. το τι θα διαλέξει και αν ποιο θα το αρέσει τελευταία άκουσα από έναν Έλληνα συνδέτη δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος δεκαετία του 60, ναι. κυκλοπόρεσε το ένα 45 και είχε γράψει ένα Πίστευε ένα πολύ καλό κομμάτι και στη δεύτερη πλευρά του, του δίσκου είπε: Ασφάλεια. Ένα τραγούδι έτσι, για να υπάρχει η δεύτερη πλευρά. Και κατά περίεργο τρόπο έχει επιτυχία η δεύτερη πλευρά. Ναι, Δεν δε ξέρεις θα... ποτέ ο κόσμος τι θα. Είναι. το γόστο του κόσμου θα είναι. Ε, ειδικά σου λέω σήμερα που όλα τα δεδομένα έχουν αλλάξει τελείω. Δηλαδή και από άποψη μουσικών δηλαδή, και από άποψη. Ε, συναισθημάτων του κόσμου δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις τι, τι θα, θα αγγίξει Ήτανε ε, δέκα κομμάτια τα οποία ε, υπάρχουν ξαναλέω ε, στο άλμπομ The Whispers of the Soul το οποίο μπορείτε να βρείτε σε κεντρικά δισκοπολία στην Αθήνα αλλά και να το βρείτε με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο το χοβανέ, mm. είναι λίγο δύσκολο να το γράψει ο άλλο. Ναι. Α γράψει Μπερπεan <laughs> ε, και Whispers of the soul Όμως, θα, το, το θα βγει το κάποιο διαδικτυακό δυσκολίο να μπορέσει <laughs> να το αποκτήσει οποιο ενδιαφέρεται. Όμω ο Γιάννη, ο Μπερμπερίνα, ο είναι και όπω είπαμε και νωρίτερα, μέλο του συγκροτήματο, ενώ 4.0. <laughs> Οπότε θα έλεγα να ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι μετά από. Γιατί όχι. Από νόμο 4.000 που είναι το. Ο νόμο 4.000 εντωμεταξύ για πε μα τι είναι. Για... Ε, εγώ γνωρίζω απλά. Ο νόμο 4.000 είναι μια παρέα φίλων οι οποίοι βρεθήκαν. Ε, ε, μεγαλώσαν στην ίδια γειτονιά. Πιτσιρικάδε. Ποια περιοχή? Ε, στην Νίκαια. Στην Νίκαια, εδώ δική μα. Ε, ε, στην πορεία χαθήκαν για πολλά χρόνια <σχ> και μετά από πάρα πολλά χρόνια ξαναβρεθήκανε και είπαν ε, δεν ξαναφτιάχομαι εκείνο που ξεκινήσαμε τότε. Και, ο κανόνα 4.000 ήταν ο νόμο που... για του τετυπόηδε, έτσι δεν υπήρχε. Ναι, είχε βγει τη διαδικασία του 60 <laughs> και γι' αυτό. Ο το... οποίο είχε μακριά μαλλιά, τον κυριούσα να τον κουρέψουν. Ναι, ναι. Ναι, ναι, θυμάμαι τότε, ξέρω εγώ, όποιον δεν του άρεσε, πετάγανε, του πετάγανε γιαούρτι. Ναι, ναι. Και γι' αυτό ακριβώ τον βγήκε ο νόμο αυτό. <laughs> λοιπόν, α, κάναμε κάποια live, κάποιε συναυλίε. Για την ώρα, όπω σου είπα, έχουμε διακόψει. Αλλά μόλι τελειώσω τη δουλειά μου, θα ξαναξεκινήσουμε πάλι. Αν θέλεις ακούμε μερικά αποσπάσματα από κάποιες συναυδίες που είχαμε κάνει τότε Τι θα θέλεις να παίξουμε ένα Χέντριξ mm, βλέπω εδώ είναι, Ναι είχαμε παίξει τότε το Purple Haze του Χέντριξ Ο οποίο, όπως μας είπε, ήδη είναι και πιο αγαπημένος όταν λέγαμε κιθαρίστας έτσι δεν είναι Όχι μόνο ο μου πιστεύω για πολλού κιθαρίστες είναι Σημειώ αναφοράς Τις ροκπατα κιθαρίστας είναι εξεπέραστος όχι επειδή έπεσε πάρα πολύ γρήγορα αλλά ό,τι έπεσε το έπεσε με τη ψυχή του. Mm. Είχε Έχει δικό του στυλ φτυχείο. το οποίο δεν ξεπεράστηκε ποτέ από κανέναν. Και αυτό είναι ένα κριτήριο έτσι για να, Μα αυτό είναι να... Πολύ... Εγώ Να σε πάω αλλού τώρα στο λαϊκό. Όταν ακούς το μπουζούκι του Ζαμπέτα και λες αυτό είναι ζαμπέτα, χωρί να έχει εικόνα Δεν είναι ένα σημείο Έτσι είναι και με το Χέντριξ Δηλαδή δεν μπορεί να τον πεζέψεις Είναι πολύ λίγοι που το έχουν κατάφερει Πάρα αυτό, πολύ Που ακούς μια νότα και λες αυτό είναι αυτός ναι. Και ο Χέντριξ είναι από τους λίγους Που ακού μια, μια νότα του και λες αυτό είναι έτσι. Το στυλ που έχει καταφέρει Και έχει βρει το πίπεδο αυτό Το πεξίματο του στην κεθάρα δεν έχει ξεπεραστεί Άρα λοιπόν έτσι... Πάμε να ακούσουμε έτσι Προς τη μήνυ του Τζιμι. Λοιπόν. Uh, το Purple Haze όπω το παίξατε. Προ τη, τη μήτου. Στη νίκια πριν από 1,5 χρόνο. Ναι, mm. Δύο χρόνια περίπου. Α μα συγχωρήσουν οι φίλοι, επειδή ίσω ε, ο ήχο να μείνεται και πολύ καλό. Είναι, ναι, είναι. Είναι μια καμέρα νικρή. Ναι, ναι, αλλά ναι, από εκεί θα... και θα ακούσουμε κάτι. Από το ραδιόφωνο θα περάσει μια χαρά, πιστεύω, να, το, να μπουν στο κλίμα. Purple Haze από του νόμου 4.000. Που <ΣΣΣΣ> είναι η Δηλαδή. I'm oh, gonna oh, Αυτά είναι, αυτά είναι, ροκές ε, καταπληκτικές από τους νόμους 4.000 και βέβαια στη Κησάρα που ακούσατε ήταν ο, ο Γιάννης Σουμπερμπέριαν. Η μπάντα αυτή είναι σε διαδικασία επανανεργοποίησης όπως είπαμε, δηλαδή κάποια στιγμή... Σύντομα. Σύντομα <laughs> θα ξαναρχίσετε να παίζετε, αλλά θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην βάζαμε Γιάννη και έτσι προς τον... Beatles, κάτι που είναι αγαπημένο και θα ήθελα να διαλέξεις ένα κομμάτι από Beatles να βάλουν θα διαλέγα ένα κομμάτι του στο οποίο πιστεύω για την εποχή του ήταν πάντα πολύ μπροστά βέβαια οι Beatles πάντα ήταν μπροστά αυτό τους χαρακτηρίζει. αλλά ειδικά αυτό το κομμάτι ξεφεύγει από το είναι χρόνια πολύ μπροστά για την εποχή του ε, ας το ακούσουμε είναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε μόνο σε ένα ακόρδο. Ναι. <laughs> κάτι πολύ σπάνιο και δύσκολο να γίνει και ε, μιλάμε τώρα για το χι... για, για το Tomorrow Neverness, Tomorrow Neverness. Σύνθεση, μάλιστα. Του... σύνθεση του John Lennon uh -huh. ε, 1966, uh, με... 1966 α, το λέω αυτό για να σκεφτούμε πότε κυκλοφόρησε 1966, και... την εποχή που ήταν τα ναι. κομμάτια Πάρα πολύ έτσι τώρα, Στο δηλαδή... άλμπουμ Revolver. <laughs> το Revolver, ακριβώ. Και ακούστε λοιπόν πώ έκλειναν αυτό το άλμπουμ οι Beatles το 1966: Tomorrow Never Knows. δεν ξέρει ποτέ το αύριο tomorrow never knows <laughs> αλλά το αύριο για αυτή τη μεγάλη μπάντα έδειξε ότι θα υπάρχουν πάντα δεν ξέρω για ποιο λόγο ας πούμε το τους, πιστεύω, θα ας. Με, το τους θα ακούμε 50 χρόνια mm. μετά και δεν θα του ακούμε και 100 και 150 και το πιστεύω ξέρει. αυτό χάρη γιατί είναι, πιστεύω η ποιότητά του θα μείνει δηλαδή ένα mm. νέο με, μετά από 20 χρόνια θα τους ακούσει και θα, τους α, θα του αρέσει σίγουρα και με... με τόσα πολλά πράγματα δηλαδή δεν είναι ότι ξέρει αν άλλε μπάτες να ας πούμε άλλοι που έχουν την κόντρα αυτή με τους rolling stones, μέρα παιδιά εντάξει σπουδαία μπάτα και οι stones αλλά για μέτρα μου τα κομμάτια που έχουν μείνει στον χρόνο σαν, σαν αξία κομματιών νομίζω ότι τους stones δεν θα έβαζα ε, πάνω από 4-5 κομμάτια στα αυτά που ξέρεις ενώ στου Beatles δεν ξέρω τι είναι το πρώτο δεν ξέρω αν είναι υποκειμενικό αυτό. Η διαφορά, πιστεύω, μετα, μεταξύ των Stones και των Beatles είναι ότι οι Beatles α, παίξανε τα πάντα χαρή Παίξανε όλα τα στυλ, όχι μόνο ροκ. Παίξανε Fox Trot, παίξανε κλασική μουσική, παίξανε τα πάντα. Yeah. Ενώ οι Stones είναι μόνο ροκ. Εντάξει, είναι αξεπεράστιε βέβαια σε αυτό που κάνουν οι οργανιστέ μετά από τόσα χρόνια. Μοναδικό, αλλά. Αυτό που κάνανε οι Beatles, πιστεύω, θα... δεν έχει ξεπεράστει. Τι να πω, τι να πω, εδώ, χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω καλεσμένους που αγαπάμε Beatles. Και μα έχουνε έχουν ε, αλλάξει τη ζωή τώρα, τι να λέμε. Ε, δηλαδή αν δεν είχαμε ακούσει τα μάτια, αλήθεια. Ε, μα, έτσι αποφάσισα να γίνει μουσικός. Έτσι. Ακούγοντας <laughs> Αυτά είναι Να καλησπερίσω τον Νικόλα Τον Παντζού Τη Ρέα 31 ε, Και την Αγία μας την Αριστεία Την Αγία του Ρόκου Η οποία θα πάρει και μετά Και θα συνεχίσει με την εκπομπή δύσκολες καταστάσεις Να σας κρατήσει συντροφιά Από τις 8 μέχρι τις 10 Στήλιντάν ε, Μου έλεγε εκτός αέρα Πόσο σας αρέσει η μπάντα Στήλιντάν <laughs> Για πε μου είναι, Η Στήλιντάν βασικά είναι δύο άτομα <laughs> Ο Ντόναλτ Φάγκεν Βασικά είναι ο συθέτη τους Και γενικά παίρνουν στο στούντιο Διάφορους session μουσικούς ναι. Αλλά ο πυρήνας του είναι δύο άτομα Φοβερή μουσική Φοβερά ταλέντα Δεν γίνανε γνωστοί ως οι Beatles Αλλά του θεωρώ ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα Της ροκ Λοιπόν, νομίζω ότι επιβάλλεται να παίξουμε ένα κομμάτι τους γιατί να ε, ε, κομμάτι. μιλάμε για μια μπάντα η οποία δεν είναι τόσο γνωστή ναι, πραγματικά ε, Έτσι, αλλά Άρα, α, θα ναι, ναι. ακούσετε και θα καταλάβετε τώρα γιατί μουσικούς μιλάμε και τι ήχο και τι... Mm. Θα ακούσουμε το Kid Sarlemagne mm. από mm. live Διαλέξαμε ένα ε, live κομμάτι τους για να πάρετε και μια αίσθηση πώς, πώς ήταν ζωντανά Το έχουν παίξει στη Νέα Υόρκη πριν από αρκετά χρόνια πάμε να τα ακούσουμε In jail, those test tubes and the scale. Just get it all out. Τώρα μιλάμε για γκρουπάρα, <γίλω> για μπάντα φοβερή. Σύμφωνο. Ε, φτάνουμε στο τέλο. Ε, λίγο πριν χαιρετήσουμε του ακροατέ μα ε, και δώσουμε τη σκητάλη στι δύσκολε καταστάσει τη αριστερά, ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρη, για... εγώ σε ευχαριστώ για την ε, πολυτοξενία. Ήταν ε, ένα δύο ώρε το οποίο ακούσαμε πολύ όμορφη μουσική από το καινούριο σου album, Whispers of the Soul. Ε, ήταν η χαρά μας που παρουσιάσαμε όλα τα τραγούδια Και, και... και... και έτσι τα δείγματα και από τους ακροατέ που μας... Ε, τα μηνύματά τους είδα ότι είναι... Πα... Α, ξέχασα να σου πω, ένας από τους ακροατές, ε, ο, Παν, ο παντελής μας, θα... Κάτι μου γράφει ένα μήνυμα περίπου ότι η μουσική σου θα παίξει Μπαχρέιν. Ο Παντελή ταξιδεύει και βρίσκεται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αχα. Οπότε δεν ξέρω πώ και τι έχει στο μυαλό του θα παίξει Μπαχρέιν, <laughs> λέει. Τέλεια. <laughs> Τέλεια. Γιατί όχι. Και Μπαχρέιν και σε όλο τον κόσμο. το ευχαριστώ πάντω. Και ευχαριστούμε όλου σα που, που ήρθαν στην παρέα μαζί. Καλό στον Εθεροβάμονα που μπήκε και. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, να κλείσουμε την εκπομπή με ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ. Έτσι, να το ξαναβάλουμε να παίξει. Ποιο λε. Θα έλεγα το μόνο για μας. Δεν ξέρω τι. Μόνο για μας, αλλά όχι μόνο για μας, να είναι για του <χει> ακροατέ μα αφιερωμένο. Ωραία. Ακούμε λοιπόν το κομμάτι 4 από τη φωνή του Αλέκου Μπουγιούρη. Το Αλέκου Μπουγιούρη. Πολύ ωραία. Και με αυτό στέλνουμε τα φιλιά μα σε όλου σα και ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ευχαριστώ όλου. Να είστε καλά όλοι. για χαρά. Μόνο για μας, Αλέκος μπουγιούρη, Γιάννη Μπερβέριαν από το Whispers of the Soul. Καλή συνέχεια!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 και χάνομε γι' στην ακαλιά. Του χθε με του χθε που αγάπη μοίρασε. Του χθε για μα του δυο μονοκαλιά. Μου λε και σκέψη μου σαν ομιχλή που σκορπά μα του χθες η φωνή πες μην. Λες και σκέψη μου κυλά σαν ομιχλή που σκορπά μα του χθες η φωνή πες μην. της χαράς το παιδικό το γέλιο σου και ο χτύπος της καρδιάς του έρωτα τα μετρά τον νερού τα που ζήσαμε το θές για μαξ τους δύο μόνο για μας <Τι> σε όνειρα τρελά Τις ζούμε και χάνουμε, διόνοξτινα καλά. Του χθές που με γυρνά, του χθές που αγάπη μοιράζε, του χθές για μα, τους δύο, μόνο για μας. Μες και σκέψιμου μου σκορπά, μα Λε μηκλίπου... Ακούτε, Ραδιο Music Heaven, το δικό μα